Νίκου Τσιφόρου, «Τα παιδιά της πιάτσας» Διαβάζει, ο Γιάννης Μοσταντζόγλου. Μουσικέ δείξεις, <συμίως> Δημήτρης Αρσενόπουλος <συμίως> Τεχνικός ήχου, Τάσος Μαχασκέτας. για το τρίτο πρόγραμμα. Αλλά αλλά δύο. Το το είναι ένα ον και θα βάλω το ον μέσα στο κανονάκι και θα κάμι δύο βόλτε στο ον και θα ξανάδι μόνο του να χωθεί μέσα στην μπούκα του κανονάκι διότι πρόκειται περιμαγικό μαγικό, ο Όλ. Τούτα πάντα λέει ο Σαλβάρ Μπέις και φοράει και το φράκο του της φωτιάς και σκουπίζει τη μύτη του με το δίχτυ γιατί πού πήγε και την άρπαξε τη συναχάρα και κουπανάει και πεντέξι ξενικά και τζέντρεμαν, ζεμουά έχουν κάνει το τουρ» «η σάπαν τον κόσμο, του λεμόν δηλαδή». Η Hvaring Deutschland, extra prima gut, ένα σωρό τέτοια εντυπωσιακά και υπέροχα, κάθεται και στι καρέκλε του των οίμων κοινών και θαυμάζει μεγάλο. Πέντε φράγκα έχει είσοδο στο βαριετέ και γράφει όξο από τη μάντρα, ο μέγας ταχυδακτηλουργό και ηλουζιονίστα Σαλβάρ Beis. Καταπληκτικά πειράματα τηλεπαθία, τέτοια θαυμαστά, να χάνει στο καφάση και να μπαίνει μέσα να δεις υπνοτικά και άλλα μαγικά μεγάλης κλάσσες. Ένα είναι το παράπονο του Σαλμπαρμπέι, Πέτρος Σκαλιόγκος το όνομα συνταυτό της, και ξακύνθου το παιδί, που δεν τα κατάφερε μέχρι σήμερα να μπει σε ένα θέατρο μεγάλο της προκοπής να σκήσει. Όλο κάτι μάντρες πατήρικε. Κάτι καφενέδε στην επαρχία, κάτι καμπαρέι πόγε στην Ελλάδα και στην Τουρκία, και στον Περούτη και στο Πορτσάιν, κάτι θεατράκια τη κλάψα και αυτό ήταν. Δεν τον πήραν εσά σοβαρά οι ατζέντες να του πούνε έλα ρε ή Σαλβάρ να σε βάλουν σε ένα μεγάλο και σοβαρό μαγαζί, και έκανε απ' όλα ο Πέτρο. Έβγαζε τσιγάρα από τα δάχτυλα, νερό από το κουβαδάκι, τρύπαγε τα τραπουλόχαρτα με το σπαθί και ζωντάνευε κουνέλια μέσα από τα καπέλα. Από κάτω θαυμάζαν. Οι θεατέ και αποράγανε «Μα πώς το κάνει» και μετά που τέλειωνε έπαιρνε μεροκάμα το τάλαρα είκοσι, τάλαρα είκοσι πέντε και φόραγηκε και δαχτυλίδι μεγάλο και με ένα ταψάκι στο δάχτυλο το μικρό, το αριστερό. 20 χρόνο ήταν όταν γεννήκαν οι σεισμοί και εκεί πέρασε η στράτα Μαρίνα της γύριζε με το καλάθι και κουβάλαγε ψώνια στα σπίτια των αφεντάδωνε. Μίλαγε εκεί εκείνη τη γλώσσα την τραγουδιστή, τη γεμάτη ταλιάνικα και μελωδίες, κατέβαζε το κεφάλι, κατέβαζε τα βράδια και τα ουζάκια του αματέλειουν η δουλειά, αλλά έτσι και άρχισε τον πάλο η γη του νησιού του, τον πήρε ο φόβο και μπαρκάρισε άρον-άρον σε ένα παπόρι που τον έβγαλε στον περέα. Κέμαθε τα μαντάτα κάτω στον τζελέπι. Οι αδερφοί του η Ματίνα και ο γαμπρό του ο Άτζουλο γλιτώσανε. Άλλον στον κόσμο δεν είχε. Ο Άτζουλο δεν τον χώνευε, είπε λοιπόν: Εγώ πίσω στον Τζάντε δεν γυρίζω. Και έμεινε στην υπηρετική Ελλάδα να ζήσει. Ήτανε πάει το αραθιό σιχορέστρον ο δόκτορας συντρούμπα. Φορούσε σαρίκι και είχε ένα μαγαζί κουτουκάκι, έκανε ότι δεν ξέρει καλά τα ελληνικά, είχε στολίσει το κουτούκι του κατρέφτε και ζουγραφιέ από περιοδικά, πουλάγε όλα τα τερψιλαρίγκια τσιγή και δήθεν διάβαζε σε μια γυάλινη σφαίρα το μέλλον στι γυναίκε του λιμανιού, και του έδινε βότανα για τι γιατριέ. Τον πήρε το λοιπόν υπηρέτη και γκαρσόνι και βοηθό και απούλα ο δόκτορας, τον Ντάιζε του μάθε να φουμάρει τσιγαρλίκι και τον έμπαζε στα μυστικά του. «Πέτρο Μαϊμπόι, εγώ ταξίδεψα πολύ και έφτασα μέχρι ίνδιες» του λέγε. «Από εκεί γύρισα με το σαρίκι στο κεφάλι και πρώτα-πρώτα γιατί κάνω τον ξένο; Γιατί λέει μια παροιμία, κανένα δεν είναι προφήτης στον τόπο του. Λοιπόν, άμα σε παίρνουν για ξένο και για μυστήριο, σε εμπιστεύονται παραπάνω. Σου λένε, πολλά είδε και ξέρει αυτός. Και αφού φοράει σαρίκι, είναι και φακίνης. Πέτρο Μαϊμπόι, <my boy> εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια λόξα. Άμα έρθει κανένας ξένος κατεργάρος, του χαμογελάμε. Άμα είναι καναζικός μας καλός, τον περιφρονάμε. Βγες στην πιάτσα και άμα λέω ψέματα, να έρθει να με δύρεις, Πέτρο «Όχι, τη βερυτά μου, λες αφέντη μου». «Τώρα τι κάνω, Πέτρο, my boy» «Έρχεται μια αλανιάρα να τη διαβάσω το γυαλί». «Εγώ τη λέω σήμερα δεν μπορώ, γιατί είναι η μέρα που δεν ευνοεί τα μαγικά». «Αύριο να έρθεις, που είναι η μέρα του αριμάνι, του μεγάλου σατανά». «Και αμολάω συνδιάτσα τα παιδιά και ρωτάω κρυφά και κονηρά και μαθαίνω όλα τη της «Αύριο λοιπόν που έρχεται, της τα λέω με το νη και με το σίγμα». Ένα παιδί τάσο αγαπάς, αυτή τη δουλειά κάνεις, από εκεί είσαι, έτσι πέρασες όλα τα σημαντικά. της. Η γυναίκα τα χάνει, όλα τα βλέπει αυτός μέσα στη σφαίρα, κι άμα τα λουνού του πεις πράγματα χειροπιαστά, παραδίνεται πια στα χέρια σου όπως αρέσει. Έτσι τα πουλάω τα βότα να πέτρω και είμαι πια ο δόκτορας με το όνομα μέσα στην πιάτσα μέχρι που έρχονται και άντρες να μου πάρουν τη γνώμη. Τέτοια του λέγει ο δόκτορας, ένα μόνο δεν του είπε ότι για να τα καλά με την ασυνομία, έδινε καμιά φορά πληροφοριούλε για καμιά δουλειά που σχεδιάζαν τα παιδιά, Σκεχόντουσα να του ρωτήσουν το μέλλον τη. Άμα ήταν η δουλειά λίγο βαριά Σήκωνε τα φρύδια ο δόκτωρας Και έπαιρνε με τρόπο από τα κορόιδα όλες τις λεπτομέρειες Ύστερα έλεγε Σφέρα λέει εσύ δουλειά Αυτό μην κάνει θα πιασδείς Και θα μείναγες ο ζαφύρις τη δίωση Ο μάγκας πάγινε σαν συνεταιράκια Να μην την κάνουμε τη δουλειά έτσι λέει ο δόκτωρας χρέα πνίξωση και η σφαίρα, τρίχες. Πηγαίνανε τον λοιπόν να κάνουν τη δουλειά, τους την είχε στήσει ο Ζαφίρης, τους έκανε τσακωτούσου. Και μέσα στο κρατητήριο γκρίνιαζε εκείνος που πήρε τη συμβουλή του δόκτορα. Δε σας τα απαγόρε, η εκτίμηση πια για τον δόκτορα έφτανε στο αμήν. Τέτοιο δάσκαλο σαν είναι, απόχτησε ο Πέτρος, που δεν ήταν ακόμα Σαλβάρ Μπέης, Μέχρι που μπήκε στο μαγαζί ένα σαράπις, τον λέγανε και χαιρέτησε τον δόκτορα. Σαλάμ Αλέκουμ, Αλέκουμ Σαλάμ. Τον κέρασε ο δόκτορα Σούζο, καθότι οι μουσουλμάνοι άμα βγουν από τον τόπο τους πίνουνε τον αγλέουρα. Μιλήσανε μεταξύ του αράπικα, λέξη δεν καταλάβαινε το παιδί του Τζάντε, αλλά έμαθε. Ο Ταχύρη ήταν τέτοιος, μάγος και ταχυδακτυλουργός. Κάτι είχε κάνει στο Κάιρο και τα κατάφερε να μπει σε ένα παπόρι και να την κοπανίσει για όξο. Κι ως που να τα βολέψει με τα χαρτιά του να φύγει πιο όξο, θάμενε υποντόκτορας να τον φιλοξενήσει στο μαγαζί του, διότι ήταν και παλί φίλοι. Στην αλήθεια, κάτι με χασίσα και με μεταφορές ναρκωτικών καναν τούτοι οι δυο, αλλά τι τον ένοιαζε τον Πέτρο. Το σερβίριζε λοιπόν τον Ταχύρ, γίνανε φίλοι και τα πρωινά που δεν είχε δουλειά το μαγαζί του δείχνε τα κόλπα του ο Να έτσι τούτο, να έτσι κείνο, σιγά σιγά τον έμαθε. Στους τρεις μήνες που ήμουνε μαζί τους έγινε ο Πέτρος με δίπλωμα. Το δόκτωρα δεν τον πιάσανε, πέθανε και πάει και αυτός και το σαρίκι του. Κάγγελ ο Πέτρος, σκέφτηκε, σκέφτηκε και μετά το βαλεστίνη. Είχε κλέψει και κάτι λεφτουδάκια του δόκτορα, πριν ειδοποιήσει ότι τα τίναξε, βγήκε στην πιάτσα και ανακοίνωσε το σχέδιό του. «Ο Μακαρίτης με έμαθε του κόσμου τα μαγικά. Θα βγω να τα παίζω στο πάλκο. «Ήταν ένα καμπαρέ, το λέγανε, «και ο Σταυράκος ο Μανιάτης αφεντικό ήθελε νούμερο». «Έλα, ρε, και θα σου ρίχνω 20 τάλαρα την ημέρα». Ο Πέτρος πήγε πάνω στα παλιατζίδικα και αγόρασε ένα φράκο της φωτιάς. Έβαλε και σαρίκι να μοιάζει με τα ορνινέματα του Μακαρίτη και άλλαξε το όνομά του. Σαλβάρ Μπέις. Και το βράδυ στον καουμπόι χάλασε ο κόσμος. Μπράβο χειροκροτήματα τέτοια. Βρήκε το δρόμο του το λοιπόν ο Σαλβάρ Μπέις και πήγε στους ατζέντες κάτι παιδάκια της λίγδας να κλείσει συμφωνίες. Τον σύλλανε εδώ, τον σύλλανε εκεί... Πόλη, Βυρητός, Μύρνη, Αλεξάνδρια... Πήρε μπάλα και την επαρχία στους καφενέδες... Ο Μέγας Μάγος, τη Και Και επειδή η άσπρη μαγεία φέρνει λεφτάκια... Αλλά η μυστήρια μαγεία λεφτά... Σκέφτηκε να τη δουλέψει και με τα πειράματα... Τα πνευματιστικά και τα υπνοτιστικά. Έλα όμως που ήθελε και μια βοηθό για τούτο το περπάτημα. Η τούλα σταματήνα το όνομα είχε πέσει σε κάτι πίνες τριφασικές. Καλό ήτανε το κορίτσι, νοστιμούλα ήτανε, αλλά έτσι αδερφάκι μου και σου γυρίσει η φόδρα της τύχης, άστα να στο διάρκο. Όπως καθόταν το λοιπόν και κλέγανε οι σόλεσοι στην Παρθενιά τους, έπεσε στην πλώρη του Σαλβάρ Μπέ. Φάγανε γιουβαρλάκια στο μάγερα, ή πιάνε γκαζόζα, μη ήταν η τούλα από την καλονί και την έλεγε ακόμα την γκαζόζ Τσακτσάνηξε, που θα πει τσακ και άνοιξε, έκλαψε να μην ξεχνάει και την τέχνη της γυναίκας και της ξηγήθηκε ο Πέτρος. Έρχεσαι βοηθός μου. Και τι ξέρω εγώ. Θα σε μάθω. Την έμαθε πειράματα καταλύψιας, και μεταβίβασης σκέψης, την έμαθε όλα εκείνα τα πονηρά του υπνοτισμού που πάνε με συνεννόηση και βγήκανε στη γύρα μαζί. Ας εναπούμε πόσο να είναι, αγαπηθήκανε κιόλα. Πήρανε βόλτα πρώτα την Πελοπόννησο, Τρίπολη, Μεγαλόπολη, Καλαμάτα, όλη τη γύρα. Φάγανε, πεινάσανε, κονομήσανε, πατηρήσανε, πορευόντουσαν. Δύο-τρία χρόνια βάστηξε το βιολί ήταν ο Σαλβάρ σοβαρό σοβαρός και καλός άνθρωπος. Το μόνο του που τάπηνε κάπου-κάπου. Άλλο κοσούρι δεν είχε. Της πιάσανε τα μάγουλα να ροδίζουν στρογγύλεψε, χαμογέλαγε αστράψανε τα δόντια της μέχρι που ομόρφινε μάλιστα κύριε ομόρφινε καθώς η πάσα γυναίκα άμα ακονομήσει τις μάσες της και πέσει στην παλάντζα της σιγουριάς αλλάζει και γίνεται καινούρια. Κάνανε και κάτι καλέ δουλειές στην Κρήτη που τους φωνάξανε, έξτρα σε βεγκαίρες οι παραλίες να σπάσουνε κέφι. Στα Χανιά ήταν ένας που άνοιξε τη μόδα και διαδόθηκε το κόλπο και τους παίρνανε όλοι με 200-300 φράγκα έξτρα μετά την παράσταση. Και στο Ηράκλειο έραψε δυο φρουστανάκια καινούρια ητούλα κι άρχισε να γυαλίζει. Και επειδή όσον πέσανε και κάτι λεβεντάκια να την γλεντήσουνε, σήκωσε μύτη. Πέτρο του κάνει το λοιπόν ένα πρωί. Τι θα γίνει, έτσι θα γυρίζουμε εμεί. Αν πώ θέλει. Όχι, θέλω να πω δηλαδή έτσι, στεφάνωτι, Ούτε που το είχε ποτέ του σκεφτεί, παιδί Στεφάνιο ο Πέτρο. Βλέπει, η πάσα γυναίκα έχει άλλο μυαλό. Γυρίζει με μια κουλούρα στο χέρι, έτοιμη να βρει ελληνικό να του τη φορέσει. Και ο Πέτρο πάλι σου λέει να μαζέψω 30-40 χιλιάρικα. Να ανοίξω ένα μαγαζάκι ταβέρνα και να κάνω μέσα και τα κόλπα μου να κονομάω. Δεν θα γυρίζει όλη μου τη ζωή σαν την πάγκο. Κι άμα γίνουν αυτά, βλέπουμε περί μου Όπου τη κακοφάνηκε τη τούλας Καθώ ο γαμπρί τη στάζανε χαλβά ζαχάρεο. Αλλά μια κι είχε περάσει την αλάνικη ζωή και πατήρισε Δεν ήθελε τώρα να ξαναμπεί στο βάλτο, Αλλά το στεφάνει εκεί. Της κόλλησε η ιδέα και δεν της το έβγαζες αδερφάκι Μήτε μετανάλια του τον το γιατρού Τέλος πάντων φύγανε από την Κρήτη που είναι πονηράν Ίσως για τα γυναικά και τα πεταχτά Ήρθανε πάνω χωρίς ζημιά Και λέει τώρα ο Ατζέντες ο Γιάννης Κάνετε από 15 μέρες σε Γάλλιο Παγκράτη Όλα τα θέατρα της Γυροβολιάς Να σας εξασφαλίσω το καλοκαίρι Πόσα 200 οι δύο σας Λογάριασε ο Πέτρο. Θα τρώμε τα 100 είναι 4 μήνυ. Βάζω 12 συμπάντα Έχω κι άλλε 10-22. Κάνουμε γύρα το χειμώνα. Και του χρόνου, άμα οικονομήσω το καλοκαιράκι, αλλά τόσα τόχω το, το μαγαζί. Έγινε. Αρχίσαν από το παγκράτη. Έκανε και το κόλπο με το. Ο όν που το ρίχνει κάνει δυο λουπίνκια και ξαναμπαίνει στο κανόνι, θαύμαξε ο κόσμο και πέφτανε τα δυο κατοστάρικα χωρί συγνώμη, κάθε βράδυ. Ιούνιο, Ιούλιο, ο μισό Αύγουστο είχε βάλει εφτάμιση στην απομέσα το πεδίο Σαλβαρμπέη και ήρθε η υπόθεση κοκκινιά. Στην κοκκινιά Βρήκαν ένα συγκρότημα να πούμε και ήταν μέσα ο κομικός ο Ιορδάνης που κανε τον Αρμέν και χάλαγε το σύμπαν. Έβαφε κόκκινη τη μύτη του, κατέβαζε τα μαλλιά του, έβαζε άσπρο τα μάτια και από ομορφόπεδο που ήτανε γινόταν αδερφάκι ένα Αρμέναράς να μασάς σκουκιά και να τον φτύνει. Και επειδή μεταξύ απογευματινή και βραδινή είχαν κάπου μια ώρα καιρό, καθόντουσαν κοιδά στην Πρασινάδα πίσω από τα καμαρία. Και πήρανε καναουζάκι και τα λέγανε Όλοι μαζί πίτσι πίτσι κι η φοφό η χορεύτρια Και ο Σαμπέλας ο καρατερίστας Και η μάγια η τραγουδίστρια Όλος ο κόσμος Του Ιορδάνη όμως κάπως του γυάλιζε η τούλα Μαντάμ της έλεγε Να κάτι γελάκια σημαδιακά η μαντάμ Να κάτι ματιές φλογάτες Να κάτι πονηρά στο μισοσκότατο της πιάνε ένα βράδυ το χέρι Δεν το τράβηξε η μαντάμ ο Σαλβάρ Μπέις ιδέα δεν πήρε από το πλακάκι. Από μεσήμερο ήτανε, έβαψε η τούλα τα χιλάκια της και αυτός μόλις είχε ανοίξει τα μάτια του από τις τούφες, την είδε έτοιμη για όξο απόρριση. «Πού πας» «Έχει κάτι φτηνά στην αμερικανική αγορά» του κάνει και πάω να δω ένα φουστανάκι της σκηνής. «Δεν ψηλιάστηκε τίποτα ο Πέτρος». «Να πας» Ο Ιορδάνης όμως την περίμενε στο πέραμα σε ένα μαγαζί και την πήρε στο ιδιαίτερο να τα πούνε. Κατά τις 7, πρώτη η Τούλα πεις ο Ιορδάνης «Να του στο Μαντροθέατρο». Ούτε γάτα ούτε ζημιά, μόνο το βράδυ που έφυγε με τον Πέτρο έπιασε τον πράτσο του και του είπε στο δρόμο η Τούλα «Τι θα γίνει Πέτρο μου σκέφτηκε περί το γάμο μας? «Ως και που να μπει ο διάλος μέσα σου, μωρή, βουρλίστηκες, θύμωσο σαλβαρμπέης. Θα μείνουμε αμορόζοι μέχρι να ανοίξουμε το μαγαζί. Δεν τα συμφωνήσαμε». Δεν μίλησε η τούλα, αλλά το μυαλό της πήγε στον Ιορδάνη που της είχε τα απόφαση κι εγώ λόγω τιμής θα σε πάρουν. Ξαναζέστανε το μεσημεριανό φαΐ, με γιαχνί γιαχνη και τυρί φέτα είχανε, το σερβίρισε αμήλυτη και ο Πέτρος κρυφογέλαγε. Μου κάνει μούτρα για το γάμο. Πέσανε, ξεραθήκανε. Ο Ιορδάνης όμως την είχε ψωνίσει στα σοβαρά. «Θα την πάρω. Βρε είσαι. Γιατί μια γυναίκα μου πέφτει. Μα μέσα από το Παλκοσένικο τι σημασία έχει. Έχει. Και την πρώτη από το Παλκοσένικο την πήρες και σε έκανε τη Λατίνη. Θα την πάρω. Τον Φασκέλος ως αμπέλας ο καρατερίστας. Άμεστο διάλογος είσαι για αδέσιμο. Και δεν ήθελε να παντρευτεί γιατί όλο του περνεί δανεικά. Κι άμα ο φίλος σου παντρευτεί, η γυναίκα δεν αφήνει να περισσέψουν για δάνεια. Ο Ιορδάνης όμως ο τρελός και παλαβός της θα ρίχνει τη στούλα. Τελειώνουν οι δεκαπέντε μέρες θα χωρίσουν. Κάνε τι θα κάνεις. Και αν δεν με πάρεις... «Θα φέρω τις άδειες, θα πάμε να παντρευτούμε και ύστερα θα να παντρευτουμε και υστερα θα χωρισεις με τον Πέτρο» <Τι> «Όχι, δεν μπορώ» Ο Ιορδάνης καρφίστηκε τη μεγάλη δουλειά «Ωραία, τότε θα τον ξεφτελίσω στο επαγγελμά του να μην έχουνε δουλειά και να δεις έρχεται» <Τι> Πρέπει λοιπόν γίνει το νούμερο με τα κουνέλια και με το «ΟΟΝ» Να τις κάρωσε ο άτιμος ο Ιορδάνης Ήτανε οι άλλοι στο περιβολάκι, πήρε το κέρασε ούζα και αυτός μπήκε μέσα. Έπιασε το κανονάκι και μέσα στην κάνη του έβαλε λιωμένο κερί. Έτσι όπως η Μπασάλη γύρω γύρω δε φαινότανε. Ύστερα πήρε το καπέλο, έβγαλε το διπλό πάτο και από μέσα είδε που βάζει τα κουνέλια ο μάγος. Το κανόνισε και αυτό με την ώρα του και περίμενε. Ο Σαλβάρ βγήκε με το φράκο του στη σκηνή και η τούλα του πήρε το καπέλο, το ψηλό δίθενα να τον βοηθήσει, αλλά να βάλει μέσα τα κουνέλια. Μόλις στα τοποθέτησε ο Ιορδάνης, τράβηξε το καπέλο και βγάλει τα κουνέλια από μέσα. Η άφησε στη θέση του. Είπε λοιπόν ο Κομφερανσιέ, τώρα ο μάγος θα βγάλει μέσα από ένα άδειο καπέλο δύο κουνέλια. Καμαρωτά πήρε το καπέλο Σαλβάρ, αλλά αλλά ντουε που κουνέλια. ίχνο κουνέλια. Αγριοκοίταξε την ντούλα ο Πέτρος, τη μου πέξανε Παίξανε τα ρατατζούμ να το κολάσουνε η μουσική, γέλαγε το κοινό. Υπό κομφυρασιέ το κάνει επίτηδε αργότερα να δείτε. Και επειδή χαθήκανε τα κουνέλια, στείλανε στη γειτονιά να βρουνε άρτα. Φέρανε τώρα το κανόνι, το μεγάλο νούμερο. Αλλά ουνα, αλλά δούε, έφυγε το όν, αλλά δεν ξαναπήκε στην κάνει. έπεσε και έγινε μελέτα. Ουα, έσπασε στην κάζουρα ο κόσμος. Η τούλα έφυγε από τη σκηνή καταντροπιασμένη και ο Σαλβάρ Μπέης ήταν να πεθάνει. Έκανε κανά δυο άλλα νούμερα, στο τέλος το σπαθί με τα τραπουλόχαρτα, μπήκε μέσα, πήγε να σκοτώσει την τούλα, που τούλα. Αλα Λαούνα, Αλαντούε Είχανε χαθεί και Τούλα και Ιορδάνης Ο Σαλβάρ Μπέης κατάλαβε Με τον Ιορδάνη Ναι, βεβαίως ο Σαμπέλλας Θα δου σκοτώσω Πήρε ταξί Έτρεξε έτσι όπως ήτανε με το φράκο στο σπίτι Χάλασε η παράσταση Τράβαγε τα μαλλιά του ο που εξαργύρωνε τα εισιτήρια Μαζί με τον Μέτρο Σαμπέλλας στο σπίτι όλα ανάκατα Και το σεντούκι ανοιχτό Και από μέσα λείπανε τα λεφτά του Πέτρου. Ο κακομύρης ο Σαλβάρ Έμεινε ξυλοκέρατο Τώρα πάνε όλα μαζί Και το μαγαζί που σχεδίαζε Και η δουλειά και η τούλα Τώρα δηλαδή καταλάβαινε Ότι τούτη εδώ η τούλα ήτανε όλο του το άπαν Και την αγάπαγε Και του άφησε γυμνή την ψυχή Και ξαφνικά άρπαξε το Σαμπέλα το λαιμό Πού είναι δεν ξέρω, πού είναι, εσένα είναι φίλος σου και ξέρεις Ήδωσα μπέλας ότι θα τον έπνουγε, ξέρας Δεν ξέρω, αλλά πάει σε ένα μαγαζί στο πέραμα, στο φίλο του, το χαράλα μου. Μπορεί εκεί Πάλι ταξί, πάλι τρεχάλες Μια κλωτσιά στην πόρτα της κάμαρας Ο Ιορδάνης ήταν αγκαλιάσμένος με την τούλα Βρε η τούλα μπήκε μπροστά μη Πέτρο, παντρευτήκαμε, μόλις τώρα Ο Σαλβάρ του κόπηκε η φόρα Παντρευτήκατε Του δείξανε τις άδειες, τα κουφέτα όλα Και τα λεφτά τουλά κατέβασε το κεφάλι Είσαι παλιό Πήπο ο Πέτρος Έκανες τόσα χρόνια μαζί μου Και τα λεφτά κράτατα Μια και παντρεύτηκες πες ότι στάκανα ρεγάλο για το γάμο σου Και πήρε μπράτσο το Σαμπέλα και βγήκε στο δρόμο Αλαούνα Αλατούε Τώρα να πούμε ο Σαμπέλα Γυμνάζεται στα υπνοτικά και στα τέτοια μυστήρια Καθώς ένα άντρα Δεν μπορεί να σου φύγει Ακόμα και να ντουτάξουνε γάμο <Το> Νίκου Τσιφόρου τα παιδιά της πιάτσας, από τις εκδόσεις Ερμής. Διάβασε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου. Μουσικέ δείξεις, Δημήτρης Αρσενόπουλος. Τεχνικός ήχου, Τάσος Μακασχέτας. Πολύ του Γιόργου Εσθαφίου για το Τρίτο πρόγραμμα.